42 δεύτερο μάθημα. Ξέρεις να κάνεις βουτιές από ψηλά? Δοκίμασα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνω. Ξέρεις να κάνεις βουτιές από ψηλά? Δοκίμασα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνω. Πηγαίνεις τακτικά στο στάδιο؟ Βέβαια, οι δύο صταν γίνονται οι βαλκανικοί αγώνες Πηγαίνεις τακτικά στο στάδιο Βέβαια, οι δύο στον γίνονται οι βαλκανικοί αγώνες Σε ποιο γυμναστήριο πηγαίνεις Εγώ δεν ασκούμε πια Αλλά ο γιος μου προπονείται στο Πανελλήνιο Σε ποιο γυμναστήριο πηγαίνεις Εγώ δεν ασκούμε πια, αλλά ο γιος μου προπονείται στο Πανελλήνιο. Δεν μου λέτε, ξέρετε σκάκι ή μπιλιάρδο. Ναι, αλλά δεν μπαίζω συχνά. Δεν μου λέτε, ξέρετε σκάκι ή μπιλιάρδο. Ναι, αλλά δεν μπαίζω συχνά.